Εμεί θέλουν θέλουμε να έρθουν οι Κινέζοι και να επιβάλλουν όρου Κίνα. Εμεί δεν θέλουμε να έρθουν οι Κινέζοι και να επιβάλλουν όρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί θέλουμε να έρθουν οι Κινέζοι και να επιβάλλουν όρου Κίνα. Μπράβο! <Κι> Αυτή η ψύχρεμη φωνή που μόλι ακούσαμε να λέει ότι θέλουμε να έρθουν οι Κινέζοι είναι του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Είναι ο υπεύθυνο κάτοικη στο λιμάνι. Αν δεν το θυμόσαστε, γιατί έχει περάσει και το καλοκαίρι, είχαμε και άλλα θέματα. Πάντα έχουμε άλλα θέματα που να θυμόμαστε και την πλήρη σύνθεση τη κυβέρνηση. Αλλά νομίζω το ο Μιλτιάδη Βαρβητσιώτη οφείλουμε όλοι να τον θυμόμαστε. Δεν πρέπει να τον ξεχνάμε. Είναι υπουργό τη εμπορική ναυτιλία νησιωτική πολιτική. Πώ ακριβώ λέγεται δεν έχει σημασία. Είναι υπουργό. Το ότι είναι υπουργό ο Μιλτιάδη Βαρβητσιώτη. Δείχνει πάρα πολλά για τον τόπο, για την κυβέρνηση, για αυτόν τον διόρισε, για τον ίδιο τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Είπε τα ακριβώ αντίθετα, αλλά εμεί τα αλλάξαμε για να έρθουμε πάλι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Έχουν μια τάση που υπουργοί να φεύγουν από την πραγματικότητα. Εμεί του επαναφέρουμε. Τον ακούσαμε να λέει θέλουμε του Κινέζου με καθεστώ Κίνας να έρθει στο λιμάνι. Νομίζω έχει γίνει αυτό. Επένδυση το ονομάζουν τα μέσα ενημέρωση, τα κανάλια. Όλοι άλλοι ξέρουμε ακριβώ τι είναι αυτό που συμβαίνει στο λιμάνι. Η μέρα όμω σήμερα ανήκει στο Πασόκ όπως και χθεσινή, γιατί είναι δύο μέρες ο ορτασμός, διήμερος. Χθε είχαμε μόνο ομιλία του Ευάγγελου Βενιζέλου, σήμερα έχουμε και του Γιώργου και του Σιμίτη, ό,τι καλύτερο δηλαδή έχει το Πασό, και είδαμε και το Ρέπα ξανά, είδαμε και είδαμε το Σκανδαλίδι, πάντα μαυρισμένο. Αυτό συνέβαινε με αυτή την επέτειο πάντα χρόνια, από μικρό παιδί εγώ θυμάμαι, που την γιόρταζαν, πάρα πολλά χρόνια δηλαδή, Ε, γύριζαν τα στελέχη του Πασόκ μαυρισμένα από τι διακοπέ και στι καλέ εποχέ με Ανδρέα παπα πάλι μετά με ο Τσοχατζόπουλο και λοιποί συγγενεί. Ερχόντουσαν πάντα όλοι μαυρισμένοι και έβγαζαν του γνωστού λόγου, έκαναν τι γιορτέ και με το μαύρισμα αυτό, μάλιστα σε αντανάκλεση με κάτι λευκά κοστούμιο που φορούσαν κάποτε ήταν πολύ τη οι σοσιαλιστέ τα στελέχη, ε, έδιναν ακριβώ την προοπτική και την εικόνα του αγωνιζόμενου, μαχόμενου σοσιαλιστικού Κόμματος. Ε, ο Βάγγελος Βενιζέλος μίλησε εκτές. Δεν ξέρω να θα μιλήσει σήμερα Έχουμε τους άλλους δύο όλα Και αυτά που, είπα χτες, αυτά που είπε χτες ήταν πάρα πολύ καλά Το Πασόκ ούτε υπάρχει Ούτε υπήρξε ποτέ Χάριν του εαυτού του Υπάρχει με τα σκατά Το Πρέπει να τοποθετηθούμε με ακρίβεια Ως προς τη σχέση μας με τον άλλο κυβερνητικό εταίρο Να πούμε καθαρά τι είναι αυτό που μας ενώνει Μέσα στην συγκυρία της κρίσης Αλλά και τι είναι αυτό που μας χώριζε και μας χωρίζει Αξιακά και ιδεολογικά νερό, παιδιά, νερό. Αξιακά και ιδεολογικά Αξιακά και <Τι> ιδεολογικά Ε, τα είπε χθε στα στελέχη του Πασόκ, αυτό πρέπει να σταθούμε λίγο, γιατί λέει να κάτσουμε να πούμε, να σκεφτούμε και να ψάξουμε τι μας χωρίζει από τον άλλο εταίρο, εννοεί τη Νέα Δημοκρατία, αξιακά και ιδεολογικά. Δύο μέρες. Αν κάτσουμε θα συζητάμε δύο μέρες, τι είναι αυτό που χωρίζει το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία, αξιακά και ιδεολογικά. Ε, βεβαίω, είτε δύο μέρε είτε δύο δευτερόλεπτα. Ε, μία είναι η διαφορά και μόνο δεν υπάρχει καμία διαφορά. Μόνο μία. Ότι το Πασόκ είναι πιο νεοφιλελεύθερο από τη Νέα Δημοκρατία. Το έχει αποδείξει στην πράξη, όχι στα λόγια. κύριο τα τελευταία χρόνια, όταν κυβερνούσε και μόνο του, με τον Γιώργο Παπανδρέου και την υπόλοιπη ωραία παρέα, απέδειξε ότι δεν έχει κανέναν ενδιασμό, μπορεί να πάρει οποιοδήποτε μέτρο, πιο δουλεπρεπέ, πιο αντεθνικό, α βάλουμε και τέτοια, άκρο σοσιαλιστικό και άκρο νεοφιλελεύθερο. Αυτά επειδή έθεσε θέμα διαφορών αξιακών και ιδεολογικών. Τώρα παίζεται, τώρα κρίνεται η τελική στροφή της χώρας για την έξοδο της από την κρίση. Τώρα όλα θα αποκτήσουν σκατά. Εκπέμπουμε λοιπόν μήνυμα εθνικής και κοινωνική ευθύνης. Και δεν μπορώ και να πες. Εκπέμπουμε λοιπόν μήνυμα εθνικής και κοινωνική ευθύνη. Αυτό το είπε έτσι ο Βενιζέλο, το μοντάραμε, παρά λίγο να πέσει η ζουμπουλή, αλλά έτσι ακριβώς το είπε ότι εκπέμπουν μήνυμα εθνικής και δεν ξέρω εγώ τι άλλη ευθύνη. Αυτό ακριβώς νομίζω το νιώθουμε, το πιστεύουμε όλοι, παρακολουθώντα το Βενιζέλο, το Πασόκ την πορεία του και με την χθεσινή αφορμή και τη σημερινή των γενεθλίων, 39, Ε, κάνουμε όλοι τις σχετικές σκέψεις. Την ίδια ώρα που εμείς εδώ πηγαίνουμε στην ιστορία πίσω μπρος κάνουμε συνδυαστικές έτσι εκδοχές αναλύουμε τα γεγονότα, τα υπέρ τα κατά τις αξιακές και ιδεολογικές διαφορές κυρίως των δύο κομμάτων. Υπάρχουν κοπέλες όχι από το Auschwitz, εδώ από την Αθήνα, οι οποίες πέρασαν μαύρο χειμώνα και από ό,τι φαίνεται θα περάσουν ακόμη πιο μαύρο χειμώνα. Εγώ πέρσι. Έδωσα 4.000 ευρώ για πετρέλαιο. Και χρησιμοποίησα και καυσόξυλα, χρησιμοποίησα και ε, ηλεκτρικό, το ηλεκτρικό. Ναι. Και κρύωσα όλα. Εφέτος δεν θα έχουμε, λένε οι τσοπάνη μα εκεί ναι. πέρα πάνω, το χειμώνα που είχαμε πέρσι. Θα έχουμε βαρύτερο χειμώνα. Βέβαια, βέβαια. Αυτό τι σημαίνει. Είμαστε καλά, υπολογίζουμε σωστά. <συσοκλή> <συσοκλή> Εγώ λοιπόν το. που είμαι βλαχομάνα, βλαχοδημάρχου, έδωσα 4.000 ευρώ για πετρέλαιο. Να ξέρουμε ότι είναι σαφές ότι νε... κούρεμα του χρέους και νέο πρόγραμμα σημαίνει νέο μνημόνιο. Δεν είναι αυτή η βλαχομάνα ή τώρα ήταν η βλαχομάνα η οποία δεν έδωσε η ίδια τη μια... Γυναίκα εκεί που είχε δει αγρότησα πάνω στην Ευρυτανία, αλλά εμεί το φτιάξαμε ώστε να φαίνεται ότι η ίδια δαπάνησε 4.000 ευρώ για πετρέλαιο, έκαψε καυσόξυλα και ηλεκτρικό. Σιγά με τα κάνει όλα αυτά, δεν έχει σημασία, μόνο 4.000 για να ζεσταθεί. Τέλο πάντων το φτιάξαμε έτσι να φαίνεται, θυμηθήκαμε και την Βλαχομάνα τη χθεσινή και ήρθαμε και στην Μαρία Δαμανάκη, είναι επίτροπο τη χώρα, δεν λείπει από την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά μεγαλουργεί εκεί έξω που είναι και λειτουργεί και ω λαγό, διότι ό,τι λέει Δαμανάκη γίνεται μετά από Κάνα δύο, τρεις, τέσσερις μήνες Δεν ζει εδώ, δεν ζει εδώ Αλλά καταλαβαίνει απολύτως το τι ακριβώς γίνεται εδώ Για να γίνει αυτό Να περισέψουν χρήματα στο ταμείο Δηλαδή φέτος, α, να μην μπούμε μέσα Θα πρέπει να αντέξουν οι πολίτες Πάνω απ' όλα Να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις στις φορολογικές Θεωρείτε, έχετε μια γενική εικόνα α, Συνολική και μια αίσθηση από την κοινωνία Ότι θα αντέξουν οι πολίτες Πιστεύω ότι τις δεν έχουμε. Καταλαβαίνω. καταλαβαίνω και καταλαβαίνω και τι δυσκολίε. Δεν τις ζω, γιατί δεν ζω εδώ, αλλά τι καταλαβαίνω. Θα έλεγα ότι δεν έχουμε πολλέ επιλογέ. Πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να μην ζήσουν οι πολίτε, το καταλαβαίνει αυτό, είναι αλλού, αλλά δεν έχουμε άλλε επιλογέ. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο δίλημα, το οποίο τίθεται με διάφορου τρόπου και από διάφορε φωνέ μα μπαίνει συνέχεια αυτό το δίλημα. Μέρα παραμέρα, κάθε δύο εβδομάδε, ανάλογα τώρα έρχεται και με την εγκυρότητα. Τη Επιτρόπου να λέει ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή όπως πάνε τα πράγματα. Πιο ωραία όμως το θέτει ο Κωστής Κατζηδάκης και αυτός έχει θητεύσει στην Ευρωβουλή τώρα είναι εδώ υπουργό, ο οποίος χρησιμοποιεί δύο λέξεις που είναι πολύ ωραίε. Περιγράφει στην αρχή τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο. Βάζει έναν ωραίο διαχωριστικό τις δύο λέξεις άλλο αυτό και συνεχίζει μετά με τα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Είναι σωστό ότι ειδικά μέρε που ε, έρχεται το ένα χαρτί μετά το άλλο από την εφορία, ε, όλοι αισθάνονται δυσάρεστα. Mm -hmm. ε, ε, ε, ε, είναι ακόμα σωστότερο, αν θέλετε, ότι εκτός από αυτούς που δυσκολεύονται να πληρώσουν φόρους, υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν καθόλου δουλειά. Άλλο είναι αυτό, άλλο είναι αυτό, άλλο είναι αυτό και άλλο το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, δηλαδή ότι έχουμε διανύσει τα τρία τέτατα της διαδρομής, ότι απομένει να κάνουμε την τελευταία προσπάθεια, Και ο στόχος αυτής της προσπάθειας δεν είναι άλλος από το να απαλλαγεί η χώρα από τα μνημόνια. Άλλο είναι αυτό και άλλο το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Θα ξέρουμε ότι είναι σαφές ότι κούρεμα του χρέους και νέο πρόγραμμα σημαίνει νέο μνημόνιο. Άλλο είναι αυτό όμως και άλλο το άλλο. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές καταστάσεις το ότι συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στην πλειοψηφία των Ελλήνων, εργαζόμενοι κατά τα άλλα, όχι όλοι βέβαια, και άλλο το άλλο ότι πηγαίνουμε καλά. Είναι δύο διαφορετικά. Τα έχει διαχωρίσει το μυαλό του Χατζηδάκης, είναι πολύ ευτυχισμένο, το έχει καταφέρει αλλά να ακούσουμε το πλήρες κείμενο της Μαρίας Δαμανάκη, διότι το ακούμε αποσπασματικά και νομίζω ότι να Να ξέρουμε ότι είναι σαφές ότι κούρεμα του χρέους και νέο πρόγραμμα σημαίνει νέο μνημόνιο. Ενώ λοιπόν, το τρίτο πακέτο βοήθειας δεν σημαίνει νέο μνημόνιο. Ακριβώς αυτό. Τρίτο νέο πακέτο με νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα σημαίνει νέο μνημόνιο, και νέες τη χώρα. Ενδεχομένω. Σίγουρα όπου ακούτε ενδεχομένως θα δούμε ότι ποιοι τρόικα να ξέρετε ότι είναι σίγουρα και νέα μέτρα γιατί έρχεται και κούραμα το επιδιώκουν οι Έλληνε πολιτικοί. Οι Γερμανοί πολιτικοί στην προεκλογική τους περίοδο αμασάνε λίγο αλλά εδώ οι δικοί μας το ζητάνε. Έρχεται η Μαρία ως γνήσιος λαγός και αναδεικνύει αυτό που θα συμβεί. Ε, στους επόμενους μήνες και κυρίως μετά την 22 Σεπτεμβρίου που είναι οι γερμανικές εκλογές κάνουμε μια παρέμβαση σε ένα κομβικό ηχητικό της ιστορίας θα μας συγχωρέσει η ιστορία από άλλον συγγνώμη δεν ζητάμε Προσοχή, προσοχή Εδώ Νέο μνημόνι Εδώ... Νέο μνημόνι Σας μιλά ο ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων Νέο πακέτο. εδώ το νέο πακέτο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων σπιτιτών με νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Με νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ε, αυτά η ιστορία αλλάζει όπως όλοι ξέρουμε. Την αλλάζει ο ιστορικός, την αλλάζουμε και εμείς όμως. Γιατί κανονικά την ιστορία την αλλάζουν οι άνθρωποι. Επειδή δεν την αλλάζουν έτσι πως το έχουμε φανταστεί το μοντάζ μας βοηθάει εμείς εδώ, εμάς εδώ. Που έχουμε τη διάθεση και αλλάζουμε τουλάχιστον την ιστορία έτσι όπω εμεί θέλουμε και νιώθουμε πολύ σκυπάμε και κοιμόμαστε το βράδυ, ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Το Μπέλα Τσάου υπάρχει σήμερα. Καταρχήν γιατί τιμούμε τα 39 χρόνια του Σουσιαλιστικού Πασόκ. Κατά δεύτερον επειδή τιμούμε τι ανακοινώσει, την ίδια τη Δαμανάκη, την ιστορία τη και κυρίω τι ανακοινώσει ότι έρχεται τρίτο μνημόνιο, νέα μέτρα, ενδεχομένω. Σίγουρα δηλαδή. 2.11 200.8.200. Είναι το τηλέφωνο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διευθυντή τη εκπομπή, αποστόλη για οτιδήποτε άλλο. Ε, και για χρόνια πολλά στο πασόπ και μηνύματα ή παρατηρήσει. Τα ίδια μπορείτε να στείλετε και στο όποιο είναι μπροστά σε mail, studio dutyopapa.fm.gr και από κινητό. Θα γράψετε το real, θα αφήσετε ένα κενό, το μήνυμά σα και αποστολή στο 54 100. Ο Μάριο Καγή είναι στον ήχο. Και ο Ευάγγελο Βενιζέλο χτε ω σοβαρό ηγέτη σοβαρού κόμματο απίφθηνε προς την κέντρο αριστερά το λεγόμενο κάλεσμα. Και στέλνουμε τούβλα στον χώρο της ευρύτερης κέντρο αριστεράς της ευθύνης. Και στέλνουμε τούβλα Το νέο πακέτο, εδώ πριν το νέο πακέτο, κασμιλά ο ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερο αναγονισόμένων φηγικών με νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Μησαφερή ουσω λαμβάνια στο λόμω. Να ξέρουμε ότι είναι σαφές ότι νε... κούρεμα του χρέους και νέο πρόγραμμα σημαίνει νέο μνημόνιο. Νέο μνημόνιο, νέες υποχρεώσεις της χώρας. Ενδεχομένως. Και τα νέα μέτρα θέλουμε και το νέο μνημόνιο θέλουμε και μπράβο είμαστε και μάγκες ως λαός που μόνο εμείς Δεχόμαστε όλα αυτά και παραπάνω από τρίτο, τέταρτο μνημόνιο και μεσοπρόθεσμο να φέρουν και προεδρικά αυτά τα έκτακτα που φέρουν, πράξει νομοθετικού περιεχομένου που φέρουν στην Βουλή. Είναι όλα καλό προαίρετα, δεν είναι, καλό δεχούμενα. Τα θέλουμε και ζούμε μόνο για αυτά. Άλλωστε, γι' αυτό θα μα ευχαριστήσει τώρα ο Πρωθυπουργό. Θα ακούσουμε ένα ευχαριστήριο του Αντώνη Σαμαρά προ του Έλληνε πολίτε, οι οποίοι συμβάλλουν από το ιστέρημα, όθεμα δεν ξέρω αν ιστέρημα μάλλον, ε, στον κρατικό προπολογισμό και στι δυσκολίε τη οικονομική κυβέρνηση, τη χώρα, τη πατρίδα μα. Όπω βλέπω τώρα, δεν είναι προ όλου, το ευχαριστήριο δεν είναι προ όλου, είναι προ μια συγκεκριμένη κατηγορία, επειδή οικειοθελώ αυτή η κατηγορία συμβάλει. Στον κρατικό προπολογισμό με τεράστια ποσά, ενώ όλοι εσεί, εμεί οι υπόλοιποι που το κάνουμε βαριγκομώντα, δεν θα δεχθούμε τα ευχαριστήρια του Πρωθυπουργού. Εγώ θέλω να πω ότι σε αυτήν την δύσκολη καμπή του τόπου, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά στου Έλληνε εφοπλιστέ για αυτή την εθελοντική συνεισφορά τους στον προπολογισμό και στην εθνική προσπάθεια. Η σημερινή συμφωνία για την οικειοθελή δική σα συμμετοχή στο κρατικό προπολογισμό του 90% του στόλου από ελληνική σημαία και του 65% του στόλου από ξένη σημαία είναι πραγματικά συγκινητική και αποδεικνύει ότι πράγματι ναυτιλία σε όλες τις κρίσιμε τι δύσκολε περιόδους του έθνος ήταν πάντοτε ως εθνικός πρωταθλητής άλλωστε μια δύναμη πατριωτισμού και η προσπάθεια για όλο τον ελληνικό λόγο είναι δύσκολη αλλά μαζί θα τα καταφέρουμε και θέλω άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω θερμά Γιατί γνωρίζω ότι σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα και για την ναυτιλία και για εμά. Λίγο παλιό, τι λίγο παλιό, πριν κανένα δύο μήνε, αλλά δεν έχει σημασία. Καλό είναι να το ακούμε, γιατί όπω είπε, η ναυτιλία, επειδή και ο Θεό έδωσε, είναι δύναμη πατριωτισμού. Δεν είναι δύναμη πατριωτισμού οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, όλοι αυτοί που έκλεισαν τα μαγαζιά, ε, γιατροί, καθηγητέ, όλοι αυτοί που χτυπιούνται αυτέ τι μέρε, εργαζόμενοι στην αμυντική. Αμυντική βιομηχανία. Τι, τι θέλουμε την άμυνα, αφού δεν υπάρχει χώρα για να υπερασπιστεί η άμυνα. Οπότε, καλό τα κάνει, καλό στα πράττει. Όταν κι εσεί οικειοθελώ, δεν είναι μακριά η μέρα, θα δεχτείτε να δώσετε ό,τι μπορείτε. Τότε και εσά και εσεί θα έχετε την τιμή να σα ευχαριστήσει ο Πρωθυπουργό. Μέχρι τότε, θα πηγαίνουμε σε αυτού που κάποτε στήριξαν το συγκεκριμένο Πρωθυπουργό. Περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, να γυρίσετε στην κυβέρνηση υπάρχει Όχι. μετά τι εκλογέ? Τι Μετά τι εκλογέ, αν έρθει ο κύριο Σαμαρά, α πούμε, ότι είναι, είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Θα το πούμε και το σενάριο να είναι πρώτο ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σα ζητήσει ξανά συνεργασία. Εσεί με κάποιον άλλο, δεν ξέρω τι. Σε βάση ενό προγράμματο, όπω λέτε κι εσεί και, και συγκεκριμένα. Εγώ νόμιζα αυτά είναι συνάντηση πολλών παραγόντων και προποθέσεων. Όχι να επιστρέψει η Δημοκρατική Αριστερά στη συγκυβέρνηση των, του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου. Αλλά το τι θα κάνει για την εναλλακτική πολιτική εξουσία. Πολιτική κυβερνητική εξουσία. <σίλωνα> Τίποτα σάλτσε ήταν τα υπόλοιπα. Η αρχική απάντηση ήταν όχι. Μόλι τι είπε μετά τι εκλογέ, το τι είναι εκεί, το φρενάρουμε. Όλα τα άλλα είναι αυτέ οι γνωστέ πομφόλιγε που χρησιμοποιεί ο κύριο Κουβέλη για να ε, ξαπατά κυρίω τον εαυτό του και μετά του αρεστανού συνεργάτε του. Ακολουθεί Λάο. <σίλωνα> Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Αποσχόλη, εσύ είσαι. Εγώ, ναι. Γεια σου, όπω όλοι. Καλό φινόπωρο από Θεσσαλονίκη, παίρνω. Γεια σου. Έχω μία απορία. Με μπέρδεψε λίγο ο βιβλιοπόλη. Πουλιά. Δεν θα λε το βιβλιοπόλη, θα λε εκπρόσωπο του ιδιωτικού τομέα. Γιατί? Έτσι, δηλώνει ο ίδιος. Θα το χαλάσουμε. Γιατί εγώ εκπροσωπώ εδώ τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά αφού έτσι θέλει να μην το χαλάσουμε, χατήριστε μου όμω. Αφού τα δυσίωνα πουλιά έρχονται από τη Δύση, εμεί γιατί λένε ότι ανήκουμε στη Δύση. Στο Βίτσι λέγαμε, στο Βίτσι. Το Βίτσι. Ανήκουμε στο Βίτσι Στο Βίτσι ανήκουμε ναι. Ανήκαμε κάποτε από στόλοι μας Μετά τον Νίπια μου και ξέρεις Άστα Ναι, ο Αποστολή. Ναι, αυτό. Πε το μαλλίκα των Άδωνη. Ωραίος τρόπο. Ναι, ότι ο ορισμό του δεξιού και του αριστερού προέρχεται από την εποχή τη Γαλλική Επανάσταση, όταν στην Εθνοσυνέλευση τη Γαλλική, δεξιά καθόντουσαν οι Ευγενεί και ο Κλήρο, οι πιο συντηρητικέ δηλαδή και μαύρε δυνάμει, ενώ αριστερά καθότανε η τρίτη τάξη λεγόμενη. Καλέ, τα λέει το λεξικό. Λίγοι λένε Σκότ. Ε, αφού... Θα μπει κάτι λεξι... διαφορετικό. Και είναι και αυτό ο Κιόλα και από το Ιστορικό Αρχαιολογικό. Υποτίθεται που τα ξέρει και. Άσε, είναι... άσε, έχω αποκάλυψη. Άκουσε λίγο μια συνακροάτρια που τον δίνει κανονικά. Σε πόσα χρόνια τέλειωσε ο Άδωνη στο Πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω. Ε, θα τα ακούσει. Άκουσε εδώ. Έχω αποκλειστικό. Να σε ρωτήσω, Ρέτσια. Αποστολέ είσαι. Ναι. Να σε ρωτήσω, Αποστολή μου. Για ποιο λόγο δεν λέτε εκεί πέρα στον κουτσούμπα που έχετε ρε παιδιά τη άκρη και σε όλου του υπόλοιπου να πάρουν ένα τηλεφωνάκι ο ένα τον άλλον, να επικοινωνήσουν μεταξύ του και να κάνουν ο ένα τον άλλον μόνο μία ερώτηση. Μα ενδιαφέρει η πατρίδα μα, μας νοιάζει η χώρα μα. Ναι ή όχι. Αν είναι όμω ναι, κατεβαίνουμε όλοι, κατεβάζουμε όλο τον κόσμο κάτω στου δρόμου και καθόμαστε κλαδόν. Πατησιών, σταδίου, ακαδημία. Καλέτε το κλαδόν μετά από μου Α κάνουμε κάτι άλλο, μια άλλη στάση. Πάντω όχι στα τέσσερα, Αποστολή. Όπου βολεύει καλύτερα. <laughs> ρε Αποστολή, ρε Ό,τι διαλέξει ο λαός. Αυτό δεν διαλέγει ο λαός. Ρε αυτό α... θα κάνουμε. Αποστολή, καλά θα είναι να πάρουνε πρέφα τα κόμματα ότι θα πρέπει να πάνε αυτά κοντά στο λαό. και όχι ο λαός κοντά στα κόμματα. Ε. Καλημέρα, Αποστολάκο ε. μου. Ω, καλώς τον, τον Πέρδικο. Τι κάνουμε. Καλά εσύ. Σου έχω πρόσκληση, συμπόσιο. Πού? Πού αλλού, Πασόκ. Α. Και διαβάζω το πρόγραμμά τους και θα ήθελα να πάμε Γιατί τη δεύτερη μέρα έχει τέταρτη συνεδρία που λέει κράτος και οικονομία πριν και μετά το γα*** Και έχει <σκέχει> οι συγκητές Γιάννιτση και Σταδουλάκη, Σαχινίδη, Δοξιάδη Γιάννο Δεν πάμε μαζί γιατί θα πετύχουμε από κάτω ακριωτήριο Για Μαντέλη, τσουκάτω, δυστυχώς θα λέει ο Άκη γιατί τον έχουμε στείλει λίγο να κάνει ένα break και να κάνουμε και καλές γνωριμίες. Δεν του ξέρει. Να σου γνωρίσω καλύτερα τα παιδιά τα πάντα. Εγώ του ξέρω. Διαπλεκόμενο. Σχωμένο είμαι. Όχι διαπλεκόμενο, δεν θέλω τέτοιου όρου. Μιλάμε για κοινωνία, κράτου και δικαίου. Αφού το αναφέρουνε. Κοινό. Διαπλεκόμενο. Πώ να το πω. Πριν και μετά το γράφει. Να σου πω. Έλα. Έμαθε την άλλη που. που έκανε η άλλη νυφίτσα, ε. Ποια. Ο ε, Σε παρακαλώ. Ο πετυχημένο υπουργό υγεία. Για πε μου. Αυτό που διαποπέδει οι οροθετικέ, αυτό. Δεν αυτός... διαποπέδει οι οροθετικέ. Τι κάνει. Υποψήφιε πελάτησε. Για λέγει. Υποψήφιε πελάτησε, ναι Λοιπόν. Σήμερα, τρει του μυνατροπή του έλεγω. Έβαλε να κάνει το Ιδρυτικό συνέδριο τη βλακία του κόμματο που κάνει. το Πώ λέγεται. Καταρχήν το ονομάσανε συμπτώσει τον νέο πασόπιτα. Έχει Πασό. έχεις υπόψη ότι το ονομάζανε συμπτώσει, συμπτώσια κανένα αρχαία Ρωμαϊκή. Συμπτώσει ποιο ο να μα εμπτώσει τη βλακιά. Θα, θα βγάζει τώρα φλύκτε και ο καράτζαφέ. Του κλέφουν τίτλο γιατί συμπόδια καθώ ξέρει, δημιουργώ ο καράταφέ και επιάδων. Καλά, ο καρατζαφέρη είναι μέσα φλήκτε, δεν έχει ανάγκη να βλέπει από εκεί. Αλλά η νυφτρεια. 3 του Σεπτέμβρη το φίλαγε να πάει να κάνει συνέντευξη τύπου για το κόμμα. Και κέδεσαι, δεν το καταπληκτικό. Ας γίνει κανονικό ξεκατίνιασμα τουλάχιστον, να τραβηχτούν μαλλί με μαλλί έλεος αυτά τα πολιτισμένα, τα πισόπλατα. Και στέλνουμε τούβλα στον χώρο τη ευρύτερη κέντρο αριστερά τη ευθύνη. Ό,τι έχει ο καθένα στέλνει. Μήνυμα, Κροάτη. Θύμια, λέει, μπορεί να τελειώνει αυτή η αθλειότητα που λένε όλοι αυτοί. Για να σώσουμε τη χώρα. Το επαναλαμβάνουν διάφοροι τι τελευταίε μέρε, μήνε. Η χώρα, όπω λέει ο Κροατής, είναι βουνά και λαγκάδια. Αυτά σου δίνουν το λόγο, μου δεν κινδυνεύουν. Αυτό που κινδυνεύει είναι ο λαό που τον εξοντώνουν με το πρόσχημα το, το ότι σώζουν τη χώρα. Τη χώρα βέβαια τη σώζουν για να την ξεπουλήσουν αφού την εκαθαρίσουν από του Ιθαγενεί. Αυτά λέει ο Κράτη. Εμεί διαφωνούμε με αυτά, συμφωνούμε με αυτά που λέει ο Μιχελάκη. Πραγματικά το λέω και δεν το λέω τώρα απλώ. Δεν, είχα, δεν είχαμε κανένα λόγο να ανοίξω εγώ τέτοια συζήτηση. Έτσι συνεργάζομαι άψογα. Και πραγματικά είναι ευτύχημα. Καλό είναι αυτό, είναι σοβαρό λάθο. Διότι θυμάμαι, μετά τον κορονοϊό, θυμάμαι όταν γράφαν οι εφημερίδε για καυτά δίδυμα, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Σα είχαν ναι. από του πρώτου. Λοιπόν, αυτά έχουν διαψευτεί όλα. Τώρα, όσον αφορά τι απόψει και τι άλλε, τι γνωρίζατε. Ο καθένα έχει τις απόψεις του Αλλά αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας Δεν είναι καθαρογραφή η ιστορία ναι. Είναι σωφή η χώρα Αχ. Για το άλλο, για, την καθ, για να, για να καθαρογραφεί η ιστορία έχουμε χρόνο για, το, για τη σωτηρία τη χώρα δεν έχουμε Τη σώζουμε τη χώρα και τη σώζουμε τώρα και γρήγορα Θα ακούσουμε τώρα και γρήγορα το δεύτερο μέρος του λαού Γιατί αμέσως μετά θα σταθούμε λίγο στα 39 χρόνια του Πασόκ Έχουμε ένα μείνει αφιέρωμα Καλησπέρα, πώ το μου. Γεια σα. Καλώ ήρθατε. που να λέτε. που σε λέτε. Είστε, Παραγασούλα. Να σε ρωτήσω κάτι, άκουσα για τηλεόραση. Ότι θα κάνετε. Τι, που, πότε και σε ποιο κανάλι λέγε. Γιατί δεν το έχω ακούσει. Στον Αλφα αρχέ Οκτώβρη. Στον Α αρχέ Οκτώβρη, πράγματι. Αρχέ καλέ. Όχι τρει, αρχέ. Αρχέ Οκτώβρη και τι ώρα ξέρει περίπου τίποτα. Ξέρω, αλλά δεν μπορώ να πω ακόμα. Καλά, εντάξει. Με είμαι σε Έχει. ποζισιόν τρέντη Εντάξει, στιλάκια καλή συνέχεια. Θα μου βάλουνε πώ θα το κανάλι, το καινούριο, ξέρεις. Ναι. Ε, ναι. Oh, μάλιστα. Και θέλουμε να κάνουμε καλή εντύπωση, λίγο να γλύφουμε στην αρχή, ξέρεις πούς είναι αυτά. <laughs> να δημιουργήσουμε καλή εντύπωση και μετά ξέρεις. Κολοφεράτζα. <laughs> ναι. Ναι, εχ, δισκάστηγκα ιδί, ε, ε, ε, Όχι στην πύλη μόνο. Πήγε δηλαδή, πήγε για άλλο βακέτογε γουρουνοπούλα στη, στη λαδόκολα. Καλά, κάτι... τι γουρνοπούλα. <Τι> α, α παπά. Πα. Δεν το πιστεύω. Με ταγιόν γουρουνιού τρώγαμε εμεί μέσα στο κόστανα Βαρίνο. <Τι>... Γουρουνοπούλα, άκουσε εκεί. Με ταγιόν. Με καραμελωμένα φραγκοστάφυλλα. Τι νομίζει, τι τρώγαμε στη λαδόκολα εμεί. Ενισύ πήγε, πελοπόν, ναι. Ενισύ πήγε τελικά. Σας Αλλά... Ήθελα να γίνω μεγάλο και είπα να μπαδίσω στα βήματα ενό μεγάλου. Τι έγινε. Έγα από εκεί που ήταν ο σαμαρά, Κατάλαβε. Καμία γκόμμα. Το μέλλον μου σάπιο. Καμία γκόμενα και πήγε πίσω διακοπέ. Δεν μπορώ να πω. Κάλια, καταραμένα, δεν το πιστεύω. Μπάκει σε δεξιό. Ο, ο... βασιλικό. <laughs> αν με κουνήσει, έτσι μυρίζω. Ρε, εσύ, ήθελα κάπου αν καμιά πληροφορία να μπορέσω είδα να δω αυτό το σχεδόνιστή που δεν έβαλε με το γιοριάδειρε. Ναι, άτοκα. <laughs> Είναι Προκάλεσε και ο Άδωνη. Τι είναι αυτό ο συνδικαλιστή. Του, του λέει: Αν γίνουν απολύσει, εγώ θα φύγω από την πολιτική. Αν δεν γίνουν, εσύ θα φύγει από τον τομέα τη υγεία γενικώ να ξαναβρει δουλειά στο Εσύ. Α, Πολύ δίκαιο. Και αυτός με Πολύ ξύχαστο και... ο Άδωνη. <laughs> δεν το απάντησε και ο άλλο: Ότι εσύ έχει την καβάτζον και από την πολιτική να φύγει, σου είναι έτοιμη η καριέρα στην τηλεόραση. Θα κάνει ένα σοου, κάτι, ένα ντάνσινγκ. <laughs> δεν έχει ανάγκη, αύριο το πρωί. Δεν το είπε αυτό ο άλλο συνδικαλιστή. <laughs> Εκύτη Ένα μωρέ αποστελή τι κάνει Έλα καλά εσείς εσύ... Καλή, εσύ... καλή εσύ... σεζόν yeah, yeah, yeah. Είμαι από την παλιά κοκκινιά μου. Ναι, ναι, thank you θυμάσαι Λοιπόν έχει χαιρετίσματα από τον Αρτέμι το φούρναρι που τον έχω γείτονα Τα φιλιά μου και εμένα στον Αρτέμι το φούρναρι Ας πάνε λοιπόν, λοιπόν, άντε Καλή σεζόν, σε αγαπάμε Σας, σας με πώ και τι Δε μου λες, βλέπω ότι έχω σηκώσει αυτή. Δημοσιογράφοι των το... Τσοντοκάναλων, παντιέρα τώρα σηκώσανε μαζί με τον Τσίπρα που είπε. Μ' αρέσει σηκώσει. που χρησιμοποιείτε τη γλώσσα τη Χρυσή Αυγή. Τσοντοκάναλων. Ναι. Ναι. ναι, ναι, δεν μου λε. Του βγάλει βρα... που είπε, λέει τον Βλαποδήμαρχο. Δεν ακούμε και ο καθέναν. Γκάτυ... Εάν ήταν Τσοντοκάναλα, <σομίλει> έστω και μετά τι 2 τη νύχτα κάτι, θα βλέπαμε και μισό βυζί. Ναι, <σομίλει> ακούσει, σου λέω. Γι' αυτό είναι για κλείσιμο ελληνική τηλεόραση. Ε, μα να δεν υπάρχει μισή τσόντα. Και τι 5 τα ξημερώματα <σομίλει> να κάτσει, με μαγειό θα δει καμιάγκόμενα για κανένα πεντάλεπτο. Στην καλύτερη. Ο Δεν υπάρχει και... μισή τσόντα, εξανίσταμε. Γεια σου Αποστολή μου, καλό χειμώνα, καλή σεζόν, καλή δουλειά Να έχετε δύναμη να είστε καλά, αλλά θα σου κάνω μια παρατήρηση. Ωπα! Ναι! Α. Ο Μπαρμπαγιώργο είπε. Μου τη φύλαγε. Σου τη φύλαγα, αποστόλια μου. Τι είναι, Μπαρμπαγιώργο? Τη ρε, αποστόλια μου, κάθε τόσο με του πολιτικού. Προηγουμένω είπε... λιδόρισε την τώρα. Τη λιδόρισε. Τη λιδόρισε. Το λιδόρισε, το γράφω κι εγώ έτσι όπω το, το λε. Έτσι. Λοιπόν, είπε μια λιδόρισα Κλέβ... τώρα. Λιδωρίθηκε τώρα. Κλέβαμε λέει. Κλέβαμε. Δεν είπε ότι έκλεπε ο Μπαρμπαγιώργο Πού ζει με μια ε, ε, φτωχή σύνταξη που την κόψατε στα δύο. Κλέβαμε. <συντα> <συντα> <συντα> <συντα> Είπε, είπε την αλήθεια γιατί έχω... να εκτιμήσουμε την ειλικρίνεια εγώ είναι, την ειδόρισα υπάρχει άνθρωπο από την οικογένεια Μητσοτάκη που δεν έχει παραδεχτεί ότι κλέβανε Όχι, α, μα, α, ο, ο πατέρα έλεγε α, ότι προτιμούσαν την δαραχμή και τρώγανε τα λεφτά του λαού η, παραγάπη η παραγάπη κόρη τώρα παραδείς. λέει αυτό ο γιος της δεν ξέρω τι άλλο θα πει τι άλλο πρέπει να πούνε οι άνθρωποι για να του μαζέψουμε καλά, το κλέβανε. λένε καθαρά έτσι. που είναι και το μόνο καθαρό που έχουν πάνω του. ότι λένε ότι κλέψανε Το Πασόκ αλλάζει, ανανεώνεται και πρώτο ο ίδιο ο Κώστα Σιμίτη έδωσε το παράδειγμα και είπε: Συντρόφοι, Σύντροφοι, σύντροφοι, σα χαιρετώ όλου. Ο Κώστα Σιμίτη, ο Γιώργο Παπανδρέου και οι δύο. Θα μιλήσουν το απόγευμα, 6,5 ώρα, στα... στη γιορτή. Έχουμε μεγάλη γιορτή, να το γιορτάσουμε και εμεί. Στο Πασόκ οφείλουμε πάρα πολλά την ύπαρξή μας, την ύπαρξη της εκπομπής, τη δική μας, την αναμόρφωση της χώρας, την ύπαρξη της χώρας γενικώ, Μην μπούμε και της Ευρώπης της ίδια. Οπότε, ας ξεκινήσουμε με κάτι πολύ εορταστικό. Πατέρα. Ε, ε, το πασόκ είναι ο αργός θάνατος. <Κι> Έτσι το ξεκινάμε λίγο χαρούμενα να μπούμε και στο κλίμα, να φτιάξουμε κλίμα με τις κατάλληλες μουσικές. Ε, ε, Και, το κλίμα, και στο κλίμα, και το έφτιαξε και μπήκε. Ο Θόδωρο Πάγκαλος σήμερα το πρωί, που εμφανίστηκε στη Δούτου, δημόσια τηλεόραση. Θυμόμαστε ότι ο Πάγκαλο συνεργάστηκε πολύ στενά με τον Κώστα Σιμίτη και ακόμη πιο στενά με τον Γιώργο Παπανδρέου, του οποίου ήταν και αντιπρόεδρος. Τον είχε κάνει αντιπρόεδρο ε, στο μεγαλύτερο μέρο τη πολύ λαμπρή διακυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. Σήμερα θα πάτε, σήμερα θα μιλήσω ο κ. Παπανδρέου, ο κ. Σιμίτη. Δεν ενδιαφέρει, Ο κ. Παπανδρέου και ο κ. να πάνε στο είναι επέτειο ή όχι, και οι δύο είναι, ανήκουν στο παρελθόν του πασόκ. Mm -hmm. Θεωρώ ότι έχει θετικό, όπως λέει ο, ο κ. Περτεντέρη σήμερα στα Νέα, έχει θετικό ε, απολογισμό και του η ευθυτεία και του άλλου, με τον ιδιαίτερο τρόπο που καθένας έχει ρίστηκε τα θέματα, αλλά βασικά υπήρξαν αποτυχημένοι πρωθυπουργοί, οδήγησαν το κόμμα στο περιθώριο και επομένω δεν νομίζω ότι έχει κατανόημα η παρουσία τους. Δεν είναι μοντάζ, έτσι ακριβώ το είπε. Θετικό απολογισμό, αφού το λέει και ο Πρετεντέρη. Σταλίμονο, παίρνουν και γραμμή οι άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα ήταν αποτυχημένοι. Και ο ένα και ο άλλο, και στου δύο ήταν κολλημένοι. Του έγλυφω έπρεπε. Για ευνόητου λόγου, τα θυμόμαστε όλοι. Δεν έχει αξία, βεβαίω, τύπο ο Πάγκαλο, γιατί στις καρδιέ τη δική μα και όλων των Ελλήνων, και ο Σιμίτη και ο Γιώργο είναι κορυφαίοι. Να θυμηθούμε τι καλύτερε στιγμέ, να αρχίσουμε με τον παλιότερο. Η σημερινή μέρα είναι μια ιστορική μέρα. Ξεπερνάμε το διαχωρισμό των ευρωπαϊκών στρατών, των ευρωπαϊκών κρατών. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε με τους γείτονε αυτές αυτούς Δηλαδή ένα αυτοκινητόδρομο μήκου 5 χιλιόμετρων, 8 κιλά for... 63 χιλιόμετρα, παλά οδικό δίκτυο, οδικό δίκτυο. Γιατί πάντα θέλει να δημιουργεί να δημιουργεί διαχωριστικέ γραμμέ. To nie jest żadna To jest nie jest Ακατελειότητα. Εμεί από την πωρησία, παρουσία σου, παρουσία σου, οι φοροαπαλλαγέ πηγαίνουν στα ύψολα, στα υψηλά εισοδήματα δεν είναι πληροφονημένοι. Είναι ντροπή η αξιωματική αντιπολίτευση να μπορεί να ισχυρίζεται ότι ένα τέτοιο έργο κοστίζει 4 χιλιόμετρα. Έλεος Αναπροσανατολισμός Μπορεί να δημιουργήσει, δημιουργήσει Στον εορτασμό της Ευδημοικοστής Πέμπτης Επεντίου Η λειτουργία της δημόσιας Επιδεσίας Απασχόλησης Πάνω στις τράπεζες που ανέφερα Τους παρακάτω στόχους Μουσική Πρώτα απ' όλα Πρέπει να είμαστε πάντα Συνείδη Συνείδη... Να έχουμε πάντα συνείδηση Αυτά Αυτά και άλλα πολλά Αποτυχημένο δεν το λε αυτόν Και κυρίως αποτυχημένο δεν λες και αυτόν που ακολουθεί Υποσχεθήκαμε θυσίε που έκανε οι πολίτες να μην πάνε χαμένα Καμένη θυσίε. Εμείς βάζουμε στόχο το 2015, η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο που το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σε αυθεντικό δημιουργία της νέας δημιουργό της νέας ευημερίας. Εμείς μιλάμε δικαιώματα. Είναι δικαιώματα για όλους η εργασία. Είναι δικαιώματα για όλους η παιδεία. Θα έρθει τη στιγμή που δεν θα φοβάται η καθιστική, τάξη ατάξη. Ένα πρωτοβάθμιο σύστημα περί, περίθαλξης για όλους τους Έλληνες πολίτες. <συμπλου> η δύσκολη αντιμετειμωτιζόπαν γεωτρήσεις <συμπλου> νότια της κρίτης. Αλληλεγγύη απέναντι στο χαμηρεσσύνταξιούχο <glivble> Για την διεκτήση, διεκδίκηση των Ολυμπιακών αγώνων Αλληκατανόηση αλληκατανο, των λαών <gliv> <gliv> η ουσία της Ολυμπιακής εκεχηρίας Για να πάψει επιτέλους η Ελλάδα να είναι στην 101η θέση Πανθολογούμενες ευθύνες τους που υπερδιπλασίασε το χρέος. Η Ελλάδα μάλιστα ήταν μία, ένα, ναι, μία χώρα, αγώνα και προσπάθεια που επί νέας δημοκρατίας δεν θα μπορούσατε και ρυθμούς ούτε να φανταστείτε. Μηδέν, μηδέν στο πιλίκιο. Να έχουμε θέση στον κόσμο, θέση στον κόσμο ουσιαστικό. Απήρως καλύτερος ήταν ο Γιώργος Από τον Σιμίτη Αλλά επειδή πέσαμε βάλαμε αυτή τη μουσική Επειδή μας λείπει πάντα ο Γιώργος Έχουμε τρόπο να ανέβουμε πάντα στο πλαίσιο της γιορτής Για τα 39 χρόνια του Πασόκ Το Πασόκ είναι εδώ Το Πασόκ κουρελού, Άντε καλέ Ολώδη... Ο ΠΑΣΟΚ είναι Ε, ε λεφτά ε, Το Πασόκ είναι εδώ Το σπίτι ΠΑΣΟΚ είναι τρεις χειρότερο από το μπρος και την ολοκλήρωση της προσπάθεια Συντρόφισες Αν το ξέρει φάνα μου, πώ δούλευε στο πασόκ, τα μου στελέν τα ρούχα μου και την παλιά μου φουράκια. καλέ! Αν το ξέρε, μου, στο πασοκ. τα μου τα ρούχα μου και την σα κατά. Έπειρα Στο σπίτι Απολίτως. Το πασοκ είμαι εγώ Να λίγονο, μη χάσουμε κάπως έτσι Τα είδαμε όλα αυτά και το Γιώργο να θυμίσω Με 43 άρια τον βγάζαμε Και το Σιμίτη με 45 άρια τον βγάζαμε Να μην ξεχνάμε Πολλοί από εσά που γελάτε τώρα Και δεν είναι βεβαίω οι λόγοι αυτοί Που πρέπει να μετανιώσει να σκεφτεί κάποιος τι έκανε Αλλά όλοι οι υπόλοιποι τα Σαρδάμ είναι Και η καλύτερη τους προσφορά νομίζω στους και τον Ελληνισμό. Στο τέλος. Λαός υπάρχει. Ε, τώρα και αμέσως μετά Γιάννη Παπαδόπουλο Μαγκαζίνο, εμεί τα υπόλοιπα αύριο, γεια σα. Πε το θύμιο, ρε φίλε, ότι αυτό που έπαιξε χθε με τον Παναγιώταρο από την κακαδιά που μαζευτήκαν οι χρυσαυγίτε, αυτό που είπε ο Παναγιώταρο ότι θα γυρίσουμε και η γη θα τρέμει. Ο παπά το είπε. Δεν είναι, δεν είναι του Παναγιώταρου, είπε. Ο παπά το είπε, όχι Παναγιώταρος, ο ο παπά. Θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμει η γη. Α, ο τέλο Πανα... πάντων, ο παπά ή ο Παναγιώταρο αυτό που θα γυρίσουμε και η γη θα τρέμει δεν είναι αυτονών, δεν είναι δικό του. Ναι, το ξέρω, αυτό είναι και πι, πι, πι, λίγο, λίστο, δεν είναι δικό του, το ξέρω. Ξέρω. Αλλά ω γνήσιοι Έλληνε έπρεπε να επικαλεστούν κάποιον ε, ήρωα που έχουν στο μυαλό του. Αυτό είναι του Γκέμπελ. Οφείλω να πληροφορήσω αυτόν που του αρέσουν τα γενώσιμα και μάλλον και τα λιγμένα. Αλλιώ θα μίλαγε έτσι. Ότι η ελληνική γλώσσα έχει και τι λέξει πρωθυπουργό, υπουργό, δοσύλλογο, λαϊκό δικαστήριο. Τι να κάνω εγώ. Η ελληνική γλώσσα το λέει, εγώ φταίω. Η ελληνική γλώσσα το λέει, η ελληνική κοινωνία δεν χρησιμοποιεί αυτέ Γεια σου Αποστολή. Γεια σου. Τι κάνει. Καλά. Έχει το βράδυ αργά, μετά τη μία. Βράδυ, ε... δηλαδή πόσο βράδυ. Ε, μετά τη μία. Τι είχε. Ε, πολύ βράδυ. Έβλεπα στον Αλφα. Στον Αλφα. Ναι, ναι. Ε, μια σειρά που μου αρέσει τη δέκατη εντολή. Ω. Oh. Επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ιστορία τρόμου χωρί σεξ, ούτε ιστορία σεξ χωρί τρόμο. Καλά που είναι και η δέκατη εντολή και βλέπουμε και λίγο τσότα στην τηλεόραση. Ναι, ναι. Σόρι κιόλα έτσι. Δηλαδή, Περίμενα... αν, αν προσέξεις σε κάτι χαζοξενύχτη Εκεί δεν έχει κάνει ε, άλλη Κάνεις κανένα ζάπη εκεί πάνω στο χαζοξενύχτη Περιμένεις να πεταχτεί κανένα σκόλος Καναβιζί, μπας και σε ανάψει λίγο Να, να γραπτηθείς μέχρι το πρωί Τίποτα, Μισό σκόλος δεν υπάρχει Μισό σκόλος, ολόκληρη τηλεόραση Παλιά είχαμε ένα έξτρα τρία Κάτι γινότανε Κάτι γινόταν, ναι. ναι. Έβαζε κάτι, έβαζε αυτέ τι τζότε με, με την άλλη που, που βλέπετε κάτι αρατου. Πού βάζε αυτά τα γυαλιά και το, το έβλεπε στην Πασία. Ναι, ναι, θυμάσαι λοιπόν. Συμάσαι. Κάτι... Υπήρχε μια τσότα φτιαχνόσταν κάτι με το μεταφυσικό. Τώρα τίποτα, ούτε αυτό. Τίποτα τίποτα λοιπόν, εκεί που περίμενα να δω πιο σκοτώσει. Αυτή είναι η κατρακυλά τη τηλεόραση. Δεν ανά... είναι ο πεντατέρη. Ανάμεσα στι διαφημίσει και για ελάχιστα δευτερόλεπτα είδα κάτι που μετάραξε πάρα πολύ. Σετάραξε. Ναι. Τι συνέβη. Κάνει και πατίνι. Προμιάρα, δεν τρέπεσε Ναι, σου πω Πάνω στο γάιδαρο είσαι εσύ Βασικά κάνω τη ζωή πατίνι. Πε μου, παίρνε μου πάνω στο γάιδαρο, είσαι εσύ ή κάποιου Εγώ είμαι παντού, μάνα μου. Αχ, γιατί φαίνονται μόνο πόδια. Μόνο πόδια. Πε τα ρούχα, ναι. Ε, δεν κατάλαβε το γλυκό, το πόδι το δικό Ωραία μου. Ωραία πόδια, ναι. Ωραία πόδια, <laughs> αυτό ακριβώ. Σχετικά με τι ερμηνείε που έδωσε το νούμερο άδονη. Και... Αυτό είναι το θέμα. Τι έγινε στον κόκκινο κύκλο μετά. Επαιδή μου. Τη σκότωσε, την πήδηξε, τι συνέβη. Παιδί... Υπήρξαν κάποια πηδήματα, κάποιε δολοφονίε κτλ. Μα πώ το λε έτσι, παιδί μου, υπήρξαν κάποια πηδήματα, αυτό είναι είδηση. <Για> Υπήρξαν επιδήματα, τι ώρα, πότε, πε να το βρω από το αρχείο του Α, κάτι. Έχω <Για> να δω τσόντα στην τηλεόραση και <Για> να βλέπω τσόντα χωρί να το κυνηγάω, χωρί να βάλω DVD. <Για> Μπορούμε να μιλήσουμε με όρου πιάτσα. <Για> Μπορούμε, πια <Πιατσάρικα, Για> μίλησε μου πια <πιατσάρικα. Για> Μπράβο, λοιπόν οι άντρε με τα ξύλα είναι γεμάτε μέχρι τα μπούνια. Είδα προχτέ μπέλα από 70 ευρώ το κυβικό. Καλό να πάρω. πάρω. Αλλιώ σου λέω, από 70 ευρώ το κυβικό. Ποιο ξέρει τι ξύλο είναι αυτό, ε Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, Αντωνάκη, επειδή έχει σκα... μαζέψει κάτι σκατόφλωρο εκεί πέρα, πήγαινε το πετρέλαιο θέρμανση στα 80 λεπτά. Μπα και μαζέψει κανένα φράγκο. Αυτό είναι Φυκάλαιο. το θέμα. Ανέβασε την τιμή του ξύλου. Να φορολογηθεί και το ξύλο, να έρθουμε στα ίσα. Δεν μπορούμε αυτήν την ανισορροπία να ακριβίνει και το ξύλο. Άμα δεν το κατεβάσει το πετρέλαιο θέρμανση, ο Λούτσο θα είναι πιο χοντρό. Και πιο μεγάλος φέτος Άμα είναι έτσι, εγώ στη θέση του δεν το κατέβαζα Δεν το κατέβασε. Όχι. Τι να σε κάνει είσαι και ο Μερακλής Και εσύ τώρα περιμένεις από τον Σαμαρά να το Εντάξει, Αφού τα έχουμε πει ο Σαμαράς, είναι φόλος Δεν τα άκουσες, <συσχε> είναι μεγάλος φόλος Είναι μεγάλος Φόλος Φόλος <συσχε> Και στέλνουμε τούβλα στον χώρο τη ευρύτερη κέντρο αριστεράς τη ευθύνη. Είσαι πέλη ράη, να Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao. Και στέλνουμε τούβλα. Προσοχή, προσοχή. Εδώ τρίτο νέο πακέτο. Εδώ τρίτο νέο πακέτο. Θα μιλάω ο σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών με νέο χρηματοδοτικό. Programa mi sepelira na sujmontania, sotto l'ombra d'un bel fiore. <muchy>